Ευλογητός ο Θεός, ημών πάντα, ίδια ή και αίγιος των αιώνων. Αμήν. Δόξασή, ο Θεός, ημών δόξασή, βασιλέφ ουράνι, επαράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κελίδως και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Χρις καθίστε. Φορά είχαμε, είχαμε μιλήσει για την, προ, για την δρόμο αυτών της πνευματικής ζωής και είχαμε πει πως ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην πνευματική ζωή ακούτε καλά, ακούτε καλά, όχι τι θα κάνουμε, ακόμα είχαμε πει ότι ο άνθρωπος που μπαίνει στο δρόμο της πνευματική ζωής διέρχεται μερικά στάδια τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου ο άνθρωπος να οριμάσει να ολοκληρωθεί πνευματικά και να αποκτήσει μίαν πύραν πνευματικότητος και ότι σε αυτά τα στάδια όλα υπάρχει η πρόνοια του Θεού που βλέπει τον άνθρωπον, καθοδηγεί τον άνθρωπον και γίνονται όλα μέσα στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ο πρέπει να ξέρει ότι δεν χρειάζεται να έχει όταν ζει πνευματικά, όταν αγωνίζεται πνευματικά αλλά να πιστεύει ότι ο Θεός διοικεί τα πάντα και διοικεί ασφαλώς και τη δική του προσωπική πνευματική ζωή. Το να χώνεται ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή, αυτό δεν είναι καλό σημείο, αλλά είναι ένα δείγμα ότι δεν κατάλαβε ακριβώς ο άνθρωπος τι σημαίνει να ζει κανεί πνευματικά και ποια είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Βλέπαμε πολλές φορές πολλούς ανθρώπους που αχώνονται γιατί δεν προκόβουν, γιατί δεν πάνε καλά, γιατί τέλος πάντων ε, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια τα ή τα ίδια λαττώματα δεν βλέπουν λένε πρόοδο μέσα τους και αυτό το δεν βλέπουν πρόοδο δεν βλέπω πρόοδο μέσα μου ε, μεταβάλλεται σε έναν άγχος σε μια αγωνία και αρχίζει ο άνθρωπος να στριμώχνεται αρχίζει να κουράζεται μέσα την πνευματική ζωή ενώ ξέρουμε ότι όταν ο άνθρωπος ζει πραγματικά πνευματικά έχει μια πνευματική υγεία τότε ξεκουράζεται και δεν κουράζεται και ότι αυτή η θλίψη των αγίων δεν έχει καμιά σχέση με την κατάθλιψή την ψυχολογική. Ούτε ο κόπος ο πνευματικός έχει σχέση με την υπερκόπωση την ψυχολογική που παθαίνει ο άνθρωπος μέσα στις πολλές περιπέτειες της ζωής του. Διότι η ουσία της πρόοδου δεν έκειται στο να γίνομαι ένα λάθαστη. Αλάθαστη δεν πρόκειται να γίνομαι ποτέ. Έτσι πρέπει να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε, να το αποδεχτούμε ότι αλάθαστη δεν πρόκειται να γίνομαι ποτέ. Πάντοτε θα είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, γεμάτοι αμαστίες, γεμάτοι πάθη, γεμάτοι λαπτώματα. Αν στιγμή θα υπάρχει ένα κίνδυνο να εκπέσουμε. Αν είναι δυνατόν τα παιδάκια λίγο να τα μαζέψουν, γιατί μετά πηγαίνει το προσοχή και δεν θα, θα χάσω τα λόγια μου. Όπως τώρα που ξέχασα τι έλεγα. Τέλος πάντων. Η ουσία της πνευματικής ζωής είναι ο άνθρωπος να μάθει ότι η μετάνοια είναι το κέντρο που μετρά τα πάντα. Όχι τα έργα μας δεν είναι τα έργα τα οποία μετρούν στην πνευματική ζωή αλλά η μετάνοια αν ο άνθρωπος μάθει να μετανοεί να αποκτά μια σωστή σχέση με τον Θεό και τα λάθη τα οποία κάμνει και τα οποία θέλος πάντων είναι ανθρώπινες ατέλειες αυτά να τα παρέρχεται με μια έτσι αγαθή συνείδηση και δια της μετανοίας να προσπαθεί να επαναφέρει την Θεία Χάρη μέσα του γιατί όσο, όσο και αν ο άνθρωπος προχωρήσει πνευματικά όσο τέλειος και αν γίνει πάντοτε θα είναι ατελής και πάντοτε θα είναι αδύνατος και πάντοτε θα είναι θα υπόκειται στην πτώση γι' αυτό δεν πρέπει να τρομάζουμε όταν βλέπουμε να κάνουμε λάθη ή να κάνουμε αμαρτίες η αμαρτία δυστυχώς είναι κάτι που είναι στη φύση μας. Πρέπει να το αποδεχτούμε να το καταλάβουμε ότι Είμαστε υποκείμενοι εις πτώση και σαμαρτία αμαρτία να στιγμή. Αυτό βέβαια δεν το λέμε για να δικαιολογήσουμε τις αμαρτίες μας και να πούμε ε, αφού είμαστε μέσα στην αμαρτία, τι περάζει να κάνουμε και μερικές αμαρτίες. Όχι. Αυτό το λέμε προκειμένου να μην μας πιάνει το άγχος και η απερπισία και η απόγνωση όταν βλέπουμε ότι εγκλιστρήσαμε, Αλλά να ξέρουμε ότι μέσα στην ανθρώπινη φύση είναι δυνατόν να συμβούν όλα. Ας κάτσε, κάτσε, παιδάκι, μην, μην, μην. μέσα στην πορεία λοιπόν του πνευματικού αγώνος υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά πάρα πολλά κλειδιά τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται να τα ξέρει να τα μαθαίνει διότι αν δεν τα ξέρει τότε υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ο εχθμός της σωτηρίας μας ή ακόμα και τα ίδια τα γεγονότα να μας οδηγήσουν σε φοβερά διέξοδα και τα οποία θα μας δημιουργήσουν πνευματικά προβλήματα τα οποία δεν θα, δεν θα είναι τόσο φοβερά όσο φαίνονται αλλά στη δική μας φαντασία στον δικό μας λογισμό θα εμφανίζονται σαν βουνάν υπέρβλητα και συνεχεία θα μας στριμώξουν θα μας οδηγήσουν σε απορία πνευματική και δεν θα μας αφήσουν να έχουμε μία πνευματική σχέση με τον Θεό η οποία είναι η αρμόζουσα και η οποία ξεκουράζει και ερενεύει τον άνθρωπο έχω δει στη δική μου ζωή στην πύρα που έχω από τις εξομολογήσεις πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν χρόνια ολόκληρα από πράγματα τα οποία ήταν ανύπαρκτα ουσιαστικά και πράγματα τα οποία μέσα στην διδασκαλία των πατέρων είναι πολύ απλά και λύνονται πάρα πολύ απλά, δεν είναι ούτε καν προβλήματα. Εν τούτης επειδή ο άνθρωπος δεν το ήξερε αυτό το πράγμα, τα μεγαλοποίησε μέσα του λόγω της ευαισθησίας, την οποία έχει και λόγω τέλο πάντων της απειρίας της πνευματικής ζωής, μεγαλοποιήθηκαν μέσα του και τον Ευασάνιζαν για πάρα πολλά χρόνια, ενώ ουσιαστικά δεν ήταν απολύτως τίποτα δεν έπρεπε να δώσει τόση μεγάλη προσοχή σε αυτά τα μικρά και τα καθημερινά και τα πολύ φυσιολογικά προβλήματα τα οποία συμβαίνουν ένα από αυτά τα θέματα τα οποία είναι πολύ βασικά στην πνευματική μας ζωή και πρέπει να τα ξέρουμε το έχω πει βέβαια και άλλες φορές σε άλλες ομιλίες αλλά εδώ εφόσον αρχίζουμε να βάζουμε τα πράγματα από την αρχή ένα σημείο ένα στάδιο πνευματικού αγώνος το οποίο πρέπει να κατέχει πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος και ιδιαίτερα σήμερα είναι αυτό το θέμα των λογισμών γιατί σήμερα ιδιαίτερα η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μία ας πούμε υπερευαισθησία να πει κανεί. πάσχομαι και είναι φαινόμενο σύγχρονο να πάσχει ο άνθρωπος από τους λογισμούς του. Ενώ είναι μια, ζωή, μια εποχή εξοχήν έτσι που δίδει πολλές δυνατότητες στον άνθρωπο για πάρα πολλά πράγματα, εν φαίνεται ότι υπάρχει μια ευαισθησία, υπέρευαισθησία στο θέμα των λογισμών. Και αρχίζει ο άνθρωπος να μπλέκεται, ιδιαίτερα όταν μπει στη ζωή, αρχίζει να μπερδεύεται, να μπλέκεται, να να αισθάνεται έτσι απορία και να μην μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα στον νου του και να συγχίζεται και να αποθαρρύνεται στην πνευματική ζωή γιατί τον πολεμούν πάρα πάρα πολλοί λογισμοί και βέβαια το αποτέλεσμα είναι ότι αφού, αφού τον φέρνει σε ένα διέξοδο ο εχθρό λόγω των πολλών λογισμών τότε στον άνθρωπον παραμένει μία πικρία και μία απογοήτευση και πολλές φορές πολλοί άνθρωποι σταματούν να αγωνίζονται πνευματικά λόγω, λόγω του ότι φοβούνται τους πολλούς λογισμούς που έχουν και απογοητεύονται. Οι πατέρες της Εκκλησίας όμως, μέσα από την πείραν τους που έχουν και μέσα από την την αντιπνευματική μας εμίλησαν ξεκάθαρα για το θέμα των λογισμών και είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε και εμείς, εφόσον θέλουμε να αγωνιστούμε, να γνωρίζουμε ακριβώς τα στάδια αυτά των λογισμών. Να τα γνωρίζουμε, όχι να ασχολούμαστε σχολαστικά με αυτό το θέμα και να μας κάνει κάθε φορά να ερευνούμε αυτός ο λογισμός μέχρι που έφτασε, αλλά για να καταλάβουμε τελικά, οι λογισμοί δεν είναι τόσο φοβερον σημείο όσο φαίνονται. Φτάνει να ξέρουμε να τους χειριστούμε και να έχουμε σωστή στάση απέναντί τους όταν λέμε λογισμούς καταρχάς ά πω εννοούμε τις πολλές σκέψεις οι οποίες έχονται μέσα στο νου μας οι σκέψεις μας λέγονται λογισμοί βέβαια οι, οι απλές σκέψεις που συμβαίνουν οι σκέψεις μας δεν είναι αυτοί καθεαυτόν οι λογισμοί που λένε οι πατέρες Λογισμός είναι κάτι βαθύτερο είναι κάτι πιο δυνατόν από μια απλή σκέψη είναι σαν να διοχετεύεται μέσα στον ψυχικό μας κόσμο μια ενέργεια βάσει αυτού του λογισμού δηλαδή παραδείγματο χάρη κάποιος άνθρωπος σκέφτεται προ τη στιγμή ότι κάποιος τώρα με επιβουλεύεται με συκοφαντεί σκέφτεται αντίο μου και αυτή η σκέψη και μόνο Σαν να διοχετεύει μέσα στο ψυχικό του κόσμο μια ενέργεια, έναν δηλητήριο και αλλάζει όλο ο, ο κόσμος μέσα του. Αυτό είναι κατά ο οποίος έχει μια εσωτερική ενέργεια δυνατότερη από τις σκέψεις. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι ακόμα μέσα σε ένα ευρύν έτσι ορισμό των λογισμών, λογισμοί είναι οι σκέψει μα. Για να γίνω πιο σαφή, οι πατέρε εμίλησαν για πέντε στάδια στον πόλεμο των λογισμών. Πέντε στάδια τα οποία εξελίσσονται οι λογισμοί μέσω των άνθρωπο και μας ξεκαθάρισαν ποια από αυτά τα στάδια είναι επικίνδυνα και είναι απλώς θέλουν προσοχή και είναι τελείωσα κίνδυνα και δεν πρέπει ο άνθρωπος να φοβείτε ούτε καν να ασχολείται με αυτά. Πρώτο στάδιο λένε οι πατέρες, είναι το στάδιο της προσβολής. Δηλαδή όταν μέσα στη διάνοια μας ξαφνικά εμφανιστεί κάποια σκέψη, ένα λογισμός. Ας πούμε ένα σαρκικό λογισμός. Αυτοί που κυκλοφορούν πάρα πολύ. Οι ακάθαρτοι, οι αισχροί αρχικοί λογισμοί. Στα καλά καθούμενα είμαστε μέσα στην εκκλησία προσευχόμαστε, ακούμε το Ευαγγέλιο ακούμε μια νομιλία και ξαφνικά φεύγει ο νους μας πάψει να, να προσέχει και χτυπά την οθόνη της διανύας μας ένα λογισμός, ένα σε κάθαρτο λογισμός, εσχρός, φοβερός βλάσφημος λογισμός ακατανόμαστος, δηλαδή που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον εκφράσει, να τον περιγράψει και μπορεί να βρει αυτή η προσβολή σε ιανδήποτε στιγμή και σε οποιονδήποτε ώρα και οποιονδήποτε τόπο και ανεβρισκόμαστε. Ακόμα και όταν προσευχόμαστε και όταν είμαστε στη θεία λειτουργία και ακόμα όταν έτοιμοι να κοινωνήσουμε ή όταν κοινωνούμε οτιδήποτε παντού, παντού και ο, οποτεδήποτε είναι πιθανόν να σε βει μια προσβολή οποιοδήποτε λογισμού. Αυτό λέγεται προσβολή. Αυτό το πράγμα. Αυτό το στάδιο, το πρώτο στάδιο είναι τελείως τελείως ανένοχων, τελείως αναμάρτητο Δεν πρέπει ο άνθρωπος να δίδει καμιά σημασία σε αυτό το στάδιο Ό,τι και αν σκεφτεί, ό,τι και αν στον μεσονοντου, ό,τι για χτυπήσει τη διάνοιάν του ο άνθρωπος δεν πρέπει ούτε να φοβηθεί, ούτε να στεναχωρηθεί ούτε να πανικοβληθεί ούτε απολύτως τίποτα απολύτως σαν να μη συμβαίνει τίποτα όσο και αν οι λογισμοί είναι πάρα πολλοί μπορεί να είναι πλήθος λογισμών μπορεί να είναι το πιο φοβερό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί η αδίποτε διάνοια και στην πιο ιερή στιγμή δεν πρέπει να λάβουμε καθόλου υπόψη το γεγονός αυτό απλώς με μία κίνηση νοητική να φύγουμε το, το νου μας από τον λογισμό αυτό είναι μεγάλη σημασία ο άνθρωπος σε αυτόν το στάδιο να μην αισθανθεί καμία ενόχληση και ιδιαίτερα να μην φοβηθεί διότι εάν εκείνη την ώρα πούμε με τι είναι αυτό που σκέφτηκα Θεέ μου με ή αρχίζουμε αμέσως να, να προβάλλουμε επιχειρήματα και προσευχές για να φύγει ο λογισμός τότε χωρί να το καταλάβουμε του με μία υπόσταση με το φόβο που έχουμε και συνεχίζει να πολεμά. Ενώ ο Ιάν ο άνθρωπος προλάβει και με μία έτσι αδιαφορία φύγει των λογισμών όπως έλεγε εκείνος γέροντας του Άγιον Όρος, όπως αν έρθει μία μύγα και καθίσει πάνω μας, ούτε τρομάζομαι ούτε κλαίμαι ούτε φωνάζομαι την πυροσβεστική σε βοήθεια ούτε κανέναν άλλο, αλλά κάνουμε μια κίνηση και διώχνουμε τη μύγα. Δεν είναι τίποτα, ούτε ασχολείται κανεί με αυτό, κατά φόνα έχει τελείω μηχανικέ εκκίνησει που κάνουμε και δεν δίνουμε δεμία σημασία σε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να συμβαίνει στο πρώτο στάδιο αυτών των λογισμών τη προσβολή και ο άνθρωπο να συνεχίζει αυτό που έκανα προηγουμένω σαν να μην συνέβη και απολύτω τίποτα. Τελεία περιφρόνηση. Αυτό λέγεται περιφρόνηση τελεία. Το δεύτερο στάδιο. Λέγεται συνδίασμος, Δηλαδή, όταν προσβάλλει την διάνοια μας ένα λογισμό, τότε εάν δεν φύγει από την πρώτη, δεν τον περιφρονίσει ο άνθρωπο, αρχίζει να συνδιαλέγεται με τον λογισμό αυτόν τον αφήνει τρόπον την να μείνει στο νου του. Είτε από προσεξία, είτε από αμέλεια, είτε από φιλιδονία. Τον αφήνει να μείνει στο νου του και δεν. Δεν το διώχνει και χρονίζει ο λογισμός μέσα στον νου του ανθρώπου και αρχίζει να συνδιαλέγεται ο άνθρωπος με τον λογισμό. Παραδείγματο χάρη, σου λέει, ο λογισμός σου βλέπεις ένα, ένα πράγμα ε, πολύτιμο, δεν το έχει κανένα, δεν το προσέχει κανένας, σου λέει ο λογισμός πρώτα, απ' Εσύ δεν το διώχνεις. Και επιμένει ο λογισμός. Και σου λέει πάρ' το αυτό. Αφού δεν είναι κανένας δεν είναι τίποτα, δεν είναι αμαρτία. Πάρ' το. Και αρχίζει να σκέφτεσαι. Να το πάρω ή να μην το πάρω. Τι καλό είναι αν θα το πάρω και τι κακό είναι αν δεν το πάρω. Αρχίζει να διάλογος. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το στάδιο του συνδυασμού βέβαια, δεν είναι αμαρτία. Έτσι, ο άνθρωπο ακόμα, δεν φτάνει, Πλην όμως αρχίζει να γίνεται κίνδυνος διότι από τη στιγμή που αρχίζει τον διάλογο με τον λογισμό σου δεν ξέρεις που θα σε βγάλει μπορεί να νικήσεις μπορεί να σε νικήσει όμως και μόνο το ότι, το ότι ασχολείσαι με τον λογισμό είναι κάτι το όχι τόσο τέλειο είναι ένα δείγμα ότι αρχίζει να γίνεται μια υποχώρηση. πάντως και σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος δεν αμαστάνει. εσυμίστε ότι ο Κύριος όταν βρίσκεται στην έρημο και ενίστευσε 40 μέρες ή 40 νύχτες δεν είχε φάει τίποτα απολύτως τότε αφήνοντας την ανθρώπινη φύση να λειτουργήσει επίνασε και άφησε το αίσθημα της πείνας να ενεργήσει πάνω του όταν πείνασε τότε λέει η γραφή ότι πήγε ο διάβολος και του είπε πες να γίνουν οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά αφού ο Θεός μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τι δύσκολο είναι αφού πίνας και όντως έχεις ανάγκη να φάεις για να μην πεθάνεις μπορείς να πεις ένα λόγο και να μεταβληθούν οι πέτρες σε ψωμιά να χορτάσει την πείνα σου και τι πιο απλό πράγμα ψωμί του είπε. δεν του είπε ούτε σουβλάκια ούτε για ένα το ας πούμε πολυτελείας, ένα κομμάτι ψωμί ήταν μια προσβολή ενός λογισμού ο Θεός, ο Χριστός άφησε τον διάβολο να τον προσβάλλει με ένα λογισμό τον άφησε Ο Χριστός ήταν αναμάστητος. Δεν αμάχτησε όταν ε προσευλήθη από τον λογισμό εκείνον, το επέτρεψε, τον άφησε να του πει ένα λογισμό. Και συνεχεία ο Κύριος το απάντησε. Του είπε ου και πάρτω μόνο ζήσετε άνθρωπος. δεν ζει μόνο ο άνθρωπος με το ψωμί, αλλά ζει και με τον Λόγο του Θεού. Άρα δεν ενάγκει να πω στις να γίνουν ψωμιά. Απάντησε στον διάβολο. Τον αποστόμωσε για να δείξει ότι και στο δεύτερο στάδιο ακόμα δεν έχουμε αναμαρτία. Είπαμε όμως ότι είναι κίνδυνος, ιδίως για μας όλους που είμαστε πολύ αδύνατοι στη πνευματική ζωή. Εάν κάποιος στάσει στην απάθεια όπως ήταν βέβαια ο Χριστός και οι Μεγάλοι Άγιοι εκείνος δεν κινδυνεύει. Το τρίτο στάδιο από το οποίο αρχίζει βέβαια πλέον και η αμαρτία να επιτελείται είναι το στάδιο της συγκατάθεσης αφού ο άνθρωπος αρχίζει να ζυγίζει τα πράγματα να λέει έτσι ή αλλιώ να το κάνω εάν δεν έχει πνευματική δύναμη ή τέλος πάντων δεν το προσέξει συγκατατίζεται στον λογισμόν αυτό λέει ναι θα το πάρω αυτό το πράγμα ναι θα το κάνω αυτό που μου λέει ο λογισμός μου συγκατατίθεται και η συγκατάθεση από μόνη έχει μέσα το στοιχείων της ειδονής της φιλιδονίας δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει δεχόμενος να αισθάνεται μια ευχαρίστηση μια ειδονή εφόσον συγκατατέθηκε να υπακούσει στον λογισμό του Αφού συγκατατεθεί πλέον, τότε μπαίνει στην πρακτική εφαρμογή, τότε και εδώ είναι ένα λεπτό σημείο ότι μετά τη συγκατάθεση το πρώτο πράγμα που κάνει ο διάβολος, το πρώτο πράγμα που κάνει ο εχθρός μας, είναι αμέσως να χρηματοδοτεί το νου μας. Μόλις πεις ναι θα το κάνουμε αυτό το πράγμα και βέβαια το ναι, το λέμε με τα λόγια μας αλλά η, η θέληση μας συγκατατίθεται τότε αχριστεύεται αμέσως ο νους ο ηγεμόνας νους που είναι το πιδάλιο του, του εαυτού μας αχριστεύεται χάνουμε την ελευθερία μας δεν εξαρτάται πλέον από μας τίποτα αλλά μένουμε στην εχμαλωσία είναι οι τότε η ενέργεια του πάθους πιάνει το πηδάλιον του εαυτού μας, του σώματός μας και του νου μας και μας οδηγά εκεί που θέλει εκείνο και το πέπτο στάδιο όταν επαναληφθεί πολλές φορές η συγκατάθεσης και η αιχμαλωσία τότε γίνεται πάθος πλέον γίνεται πάθος και από το πάθος θέλει πολύ πολύ να, αγώνα, να ελευθερωθεί ο άνθρωπος Αυτή είναι η εξέλιξης των πράξεών μας ξεκινώντας από τον λογισμό. Εμείς πρέπει να δώσουμε πολύ σημασία στο πρώτο στάδιο. Να πάψει να μας απασχολεί ο λογισμός από την πρώτη στιγμή. Λέει ένας, ένας στίχος ενό ψαλμού ότι «Μακάριος» λέει για την Βαβυλώνα ότι αυτός ο οποίος μόλις γεννηθούν τα παιδιά σου θα τα πιάσει και θα τα χτυπήσει πάνω στην πέτρα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, η κατά κύριο λεξία, αλλά σημαίνει ότι μόλις εμφανιστεί ο κακός λογισμός, μόλις εμφανιστεί ο κακός λογισμός, είναι μακάριος άνθρωπος εκείνος ο οποίο τον αρπάζει και τον διαλύει αμέσως και φεύγει από τον νου του καμία σχέση με αυτόν εάν όμως προχωρήσει τότε ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να μετέρθει διάφορες πνευματικές μεθόδους εάν προχωρήσει ο λογισμός μέσα μας και δεν φεύγει και παρόλο που προσπαθούμε να στρέψουν τον νου μας εδώ και εκεί πάλι δεν φεύγει τότε οι πατέρες μας υπέδειξαν διάφορες μεθόδους πνευματικές. Η μία η μέθοδος που δεν είναι πνευματική αλλά είναι πολύ απλή και πώς να πούμε έτσι ο διασκεδαστική να την η είναι απλώς να διώξεις τον νου σου από τον λογισμό κίνων και να τον δώσεις σε έναν άλλο λογισμό ή ονδήποτε όχι εφάμ αυτό. Δηλαδή επιμένει να σου λέει ο λογισμό ότι αυτό που κάθεται δίπλα μου μυρίζει άσχημα και πρέπει να του πω, ξέρω, καλή φορά να μην τρώει σκόρδα και να έρχεται, α πούμε, να κάθεται δίπλα μου. Βγαίνει παράδειγμα. Και σε συνέχεια σου, σου λέει ο λογισμό αυτό το πράγμα. Ή φύγει από τη θέση αυτή, είναι οχλητικό, με ενοχλά, με πιέζει, ξέρω, εγώ είναι αυτό, να του κάνω παρατηρήσει. Να μην ξανάρθει κοντά μου. Ε, Προσπαθεί να φύγει στο νου σου, αμήνυτη, το πάλι επιμένει, επιμένει, επιμένει τότε ένας απλός τρόπος είναι να δώσεις την προσοχή του νου σου σε οποιοδήποτε άλλο πράγμα να αρχίσεις να προσέχεις παραδείγμα ένα αντικείμενο έναν άνθρωπο την ψαλμοδια, την αγιογραφία, οποιονδήποτε μέχρι που ένα γεροντάκι μας έλεγε στο Άγιον Όρος, έτσι μέσα στην απλότητα το ότι άμα λέει έχει λογισμού και δεν φεύγουν, τότε μπορεί να μετρά πόσα κεριά έχει ο πολυέλεο. Και άρχισε 1, 2, 3, 4, 5, 6 και έστω και με αυτή την απλή, την γελία διαδικασία. Όμω είναι κάτι σοφό. Γιατί κόβεται η δύναμη του λογισμού. Ο λογισμό έχει μια δύναμη, μια ενέργεια. Εάν αυτή η ενέργεια κοπεί στη μέση, τότε αμέσω αδυνατίζει ο λογισμό. Και εκ των πραγμάτων δεν έχει την ίδια δύναμη που είχε προηγουμένως και με την οποία μπορεί να σε Γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να στρέψει τον νου σου σε οτιδήποτε άλλο πράγμα. Και βέβαια εάν είμαστε στην Εκκλησία μπορούμε να στρέψουμε τον νου μας στα λόγια της ψαρμοδίας, στις εικόνες, σε κάποια καλή ή άλλη έννοια η οποία μπορεί να σταματήσει τον λογισμόν αυτόν. Εάν παρατάφτα ο λογισμός επιμένει, τότε μπορούμε να δώσουμε στο λογισμό μας ως αντίδοτον την πνευματική ενεργασία της προσευχής, που είναι και πιο πνευματικό και πιο δυνατό. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος αρχίσει σιγά σιγά να επικαλείται το όνομα του Χριστού, την ευχή, το Κύριε Σου Χριστέ αλλά να την επικαλείτε χωρίς να φοβάται να μην μοιάζει με κάτι στρατιώτες που από το φόβο και τον τρόμο του στρέμουν και λένε και την προσευχή τους ας πούμε μέχρι να πυροβολήσουν διότι άμα δει ο εχθρός μας ότι τρομάζομαι από τους λογισμούς έστω και αν προσευχόμαστε τότε είναι μια καλή ευκαιρία γι' αυτό να χτυπά συνέχεια το νου με λογισμούς μέχρι που να μας Κουράσει μέχρι που να μα απογοητεύσει ο άνθρωπος που πολεμείται από αρχίζει σιγά σιγά με μια ψυχραιμία με μεγάλη ψυχραιμία να επικαλείται το όνομα του Χριστού να επικαλείται το όνομα του Χριστού και να προσπαθεί να, εν, να εγκεντρήσει την προσοχή του νου του στα λόγια της προσευχής λέει ένα μα στο γεροντικό Κάποιο μοναχό, να σαββά στην έρημο, είχε πολύ προσευχή, πύρινη προσευχή. Και τον ρώτησαν κάποιοι νέοι μοναχοί, πώς, Πάτερ, έμαθε να προσεύχεσαι, Ποιο έμαθε να προσεύχεσαι με τόση δύναμη. Και αυτό σε γέλασε και τους είπε, Οι Και του είπα, Οι δαίμονε έμαθαν να προσεύχεσαι. Λένε, Ναι, οι ε, έμαθαν οι δαίμονε να προσεύχεσαι, Είναι δυνατόν ο ο διάβολο να γίνει δάσκαλος προσευχής λέει ναι, οι δαίμονες με έμαθαν διότι με πολεμούσα συνέχεια με πολλούς λογισμούς και δεν είχα άλλη διάξοδο αφού τον το όνομα του Χριστού οπότε ε, χτυπώντας με συνέχεια αυτή με λογισμούς με ανάγκαζαν και εμένα να χτυπώ και εγώ με την προσευχή και έτσι έγινε η προσευχή για μένα φύσης όπως έλεγε ο κ. Παΐσιος, ότι ε, όταν έρχονται όταν λογισμοί, να λες το ταγκελάκι στον διάβολο δηλαδή. Α ευχαριστώ πολύ που με επισκέφθηκε για να με θυμίσει να λέω και την ευχή. Διότι ω που δεν έχουμε λογισμού, το μυαλό μα πάει στι κατσαρόλε, στα αγγλικάσματα, ξέρω εγώ, στι δουλειέ μα. Αλλά με έρθει κανένα λογισμό κακό, θυμούμαστε ότι πρέπει να φέρομαι και τη μνήμη του Χριστού μέσα στο νου μα. Και έτσι όταν του λέμε και κανένα ευχαριστώ μέσα μέσα που μας θυμίζει με τον πειρασμό μας θυμίζει να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι αυτή η προσευχή η επίκληση του Χριστού του όνόματος του Χριστού έχει φοβερή δύναμη στον άνθρωπο πάρα πολύ δύναμη όμως είναι και αυτή μια τέχνη θέλει μια μέθοδο δηλαδή χρειάζεται πράγματι ο άνθρωπος σε αυτήν την, την σε αυτόν τον αγώνα να ξέρει μερικά πράγματα πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι ότι να αρχίσουμε να προσευχόμαστε η προσευχή μα θα είναι αναμεμημένη Έλα εμπίστηνα χωρίς μόλις πάω να κάνω προσευχή θα τα θυμηθώ όλα Όλε τι δουλειέ που έπρεπε να κάνω την ημέρα, όλε τι δουλειέ που θα έπρεπε να κάνω αύριο, όσα έπρεπε να πω, τα πάντα. Και έτσι λέει: Δεν έχω πρόβλημα. Σαν να πατώ το κουμπί του κομπιούτερ και βλέπω έναν κατάλογο μπροστά μου με τα δουλειέ μόλε. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Μόλι πιάσετε το κομποσχίνι, θα δείτε ότι αμέσω θα έρθουν στο νου σα όλε οι υποθέσει που σα αφορούν. Μία μνήμη καταπληκτική δηλαδή ένας κατάλογος μπροστά μα αμέσως δεν μένει ούτε τίποτα πίσω και όχι μόνο αυτό αλλά και λύσεις βλέπει κανείς κάτι λύσεις των προβλημάτων ας πούμε απίθανες κάτι εμπνεύσεις ας πούμε να γράψεις να γράψεις ό,τι θέλεις δηλαδή τα πάντα είναι εύκολα μόνο να αφήσεις την προσευχή και αμέσως και ποιητή θα γίνει και λογοτέχνης και όλα σου τα προβλήματα θα τα αυτομπίσεις με τα πάση ευκολίας. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος στην αρχή όταν πάει να προσευχηθεί η προσευχή του είναι ένα κοφούζιο. είναι αναμειρουμένη με όλα αυτά που σας είπα. Όμως πρέπει να το ξέρει ότι έτσι είναι και για αυτόν τον λόγο δεν θα ανησυχεί ούτε θα πανικοβληθεί θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει το όνομα του Χριστού θα κοιτάξει στην αρχή την ποσότητα, όχι την ποιότητα γιατί αν πιάσει την ποιότητα τότε θα παγοντευθεί από την πρώτη ώρα ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει ποιότητα προσευχή, αφού δεν μπορούμε δεν έχουμε τη δυνατότητα οπότε λέμε κοίταξε Έχω δεν μπορώ. Αυτό που μπορώ, αυτό είναι. Αυτή η ακάθαρτη προσευχή που κάνω, αυτό είναι. Θα κάνω αυτό που, το οποίο έχω τη δυνατότητα με τον τρόπο που μπορώ. Και ιδίω στο θέμα της νοηράς προσευχής ο άνθρωπος επιβάλλεται να ε, βάλει μία βία στον εαυτόν του, να λέει την προσευχή, την ευχή, έστω και αν ακόμα. Μέσα στο νου του κυκλοφορούν όλα τα είδη των λογισμών και όλη η ακαθαρσία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο είναι αναμειγμένη μέσα στον νου του. Το όνομα του Χριστού έχει μια δύναμη φοβερή και επαναλαμβανόμενο τελικά νικά η προσευχή και όχι οι λογισμοί. Εάν λοιπόν ο άνθρωπο επιμένει να προσεύχεται, να λέει την ευχή, τότε μέσα του γίνεται μία έξυση η προσευχή και αρχίζει να επαναλαμβάνεται από μόνη της να επαναλαμβάνεται από μόνη της όταν επαναλαμβάνεται από μόνη της τότε ο νους του ανθρώπου λαμβάνει αυτή την προσευχή σαν εργασία μέσα του και αποκτά μια υγεία, μια δύναμη και σαν να σκληραίνεται ο νους και ενώ προηγουμένως με το πρώτον τόξο το, τώρα γίνεται σκληρός και ενώ χτυπιέται από το τόξο του λογισμού το τόξο δεν μπαίνει μέσα του αλλά πέφτει κάτω ε, Συνεχεία ο άνθρωπος επιμένει στην προσευχή τότε η προσευχή ισχωρεί περισσότερο στον άνθρωπο και αρχίζει να ενεργεί μέσα στην καρδία του ανθρώπου, μέσα στο κέντρο του ψυχοσωματικών κέντρων και αρχίζουν να λειτουργούν πολλά πράγματα μέσα στον ψυχικό μας κόσμο τα οποία είναι απαραίτητα και τα οποία ε, ενεργεί ο Θεός σαν φάρμακα και σαν μαθήματα τα οποία πρέπει να μάθουμε προκειμένου να γίνουμε έμπειροι στον πνευματικό αγώνα και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά άλλοτε ο άνθρωπος προσευχόμενος αισθάνεται χαρά άλλοτε αισθάνεται λύπη, άλλοτε αισθάνεται πόνο άλλοτε αισθάνεται αγάπη Άλλοτε αισθάνεται απογοήτευση, πικρία, μνήμη θανάτου, μνήμη του εισματεότητος του κόσμου, διάφορες άλλες μνήμες, οι οποίες είναι παιδαγωγικέ από την Θεία Χάρη, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον άνθρωπο και να τον μάθουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να μάθει. Αυτό όμως το κλειδί που ανοίγει την πόρτα, να μπούμε σε αυτόν τον χώρο τις Θείας Παιδαγωγίας, είναι κατεξοχήν η προσευχή και από όλες τις προσευχές κατεξοχήν η νοερά προσευχή η μονολόγηση της ευχή το Κύριε σου Χριστέ λέει σώμη. είπαμε λοιπόν ότι όταν άνθρωπος επιμένει να λέει την ευχή όπως μπορεί και όσο μπορεί είναι το πρώτο βήμα και είναι κάτι βασικό κάτι άλλο που είναι επίσης απαραίτητο είναι ο άνθρωπος να έχει εάν είναι δυνατόν κάποιο πρόγραμμα Δηλαδή να λέει ότι εκτός από την συνεχώς απαναλαμβανωμένη προσευχή στι δουλειές μας το δρόμο μας, το αυτοκίνητό μας οπουδήποτε είμαστε εάν μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα κάποια ώρα της ημέρας πρωί ή βράδυ ή μεσημέρι όποτε μπορούμε και να λέμε ότι θα δώσω πέντε λεπτά πέντε λεπτά με το ρολόι στην ευχή λέγοντας την ευχή και ο άνθρωπος καθίσει σε έναν τόπο του γονατιστός και επαναλαμβάνει την ευχή. Αυτό το μικρό πρόγραμμα των 5 λεπτών είναι σαν μια μπαταρία η οποία μπορεί να είναι πούμε, μικρή αλλά έχει ενέργεια που κρατάει μετά για πολύ άλλη ώρα. Ιδιαίτερα βοηθά πολύ το βράδυ και ακόμα περισσότερο το πρωί δηλαδή εάν το πρωί που ο άνθρωπος ξυπνά και έχει ξεκούραστο το μυαλό του και αυτό είναι ένα πρακτικό σημείο πολύ σοβαρό εάν μόλις ξυπνήσει ο άνθρωπος δηλαδή μόλις ανοίξει τα μάτια του δώσει τον νου του ως εργασία την προσευχή έτσι και μόλις ξυπνήσει κάτι των του και αρχίσει να λέει Κύριε Σου Χριστέ λέει σώμε, έστω έτσι ζαλισμένος όπως εν Έστω ακόμα και ψιθυριστά. Απαναλάβανε ψιθυριστά την ευχή. Τότε αυτό το πράγμα είναι τόσο δυνατό ώστε μπορεί να του δώσει όλη την ημέρα μνήμη της προσευχής και ενέργεια της προσευχής. Ενώ εάν μόλις ξυπνήσουμε πατήσουμε το ράδιο και αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια και τα νέα της το ξέρω εγώ που γίνεται οτιδήποτε γίνεται και γεμίσει ο νου μας με όλη αυτήν την το θόρυβον το γεγονότο μετά είναι δύσκολο ενώ η αν αρχίσουμε να λέμε την ευχή αυτό που λέμε οι πατέρες η πρωτόνια δηλαδή η πρώτη ενέργεια του νου είναι η προσευχή και ύστερα όλα τα υπόλοιπα τότε πράγματι έχει πάρα πολύ αυτό και είναι πολύ απλό, πολύ Πάρα πολύ εύκολο δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο. Και αν ακόμα καταφέρομαι ώστε τους νεκρούς χρόνους που έχουμε τους γεμίσουμε και αυτούς με προσευχή τότε θα δείτε ότι η ημέρα μας θα έχει πάρα πολύ προσευχή. Και είπαμε κι άλλες φορές ότι τι εννοώ με αυτό νεκρή χρόνο. Είμαστε κάπου, ταξιδεύουμε, έτσι. Πήραμε το αυτοκίνητο μας να πάμε στη δουλειά μας. Μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας ότι κοίταξε από την ώρα που θα μπεις στο αυτοκίνητο μέχρι να φτάσεις στη δουλειά σου θα λες την ευχή δεν είναι να ακούς τραγούδια τα τραγούδια ακούς άλλη την ώρα είναι 20 λεπτά, είναι μισή ώρα, είναι μια ώρα λέγε την ευχή περιμένεις κάπου κάποιον άνθρωπο περιμένεις κάτι λέγεις την ευχή για ακόμα το πρωί μέχρι να πληθείς, να χτελιστείς ξέρω εγώ, να τακτοποιηθείς να πας κάπου να ετοιμάσει το πρόγευμα εκείνη την όλη την ώρα Εάν αν λέγεις την ευχή και όλες τις ώρες που κάνεις τέτοιες απλές εργασίες εάν λέγεις την ευχή τότε αποχτάς πάρα πολύ δύναμη προσευχής χωρίς ιδιαίτερων χρόνο να σπαταλάς άλλων χρόνο. είναι απλώς ο άνθρωπος να το βάλει στο πρόγραμμά του, να το στο πρόγραμμα Ακόμα, εάν την ώρα της ακολουθίας, των, των ακολουθειών της Εκκλησίας ερχόμαστε στην Εκκλησία, στην Λειτουργία, σπερινό, ξέρω, εγώ οτιδήποτε εάν και αυτή την ώρα μέσα μας, μέσα στην διάνεια μας, όχι εκφώνω να ενοχλούμε τους διπλανούς μας, αλλά μέσα μας λέμε την ευχή, τότε η ευχή αυτή που γίνεται μέσα στην Εκκλησία λόγω της παρουσίας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και λόγω του ιδιαίτερου χώρου του ναού που είναι έτσι φορτισμένος με τη χάρη του Θεού, τότε ευκολύνεται το άνθρωπος περισσότερο στην προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι ένα όπλο έναν οχυρό, έναν εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο στον άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί πνευματικά και γιατί τον εισάγει στον χώρο των μυστηρίων του Θεού αλλά και γιατί τον δυναμώνει ώστε να μην είναι ευάλωτος στου λογισμού. Εάν όμως παρά το ότι προσεύχεται ο άνθρωπος και λέει την ευχή όπως είπαμε ένα λογισμός παραμένει και παραμένει ο ίδιος και ενοχλά τον άνθρωπο τότε υπάρχει ένας άλλος τρόπος πολέμου που λέγεται αντήρησης δηλαδή σου λέει ο λογισμός σου ότι ένα παράδειγμα, α πούμε. Οι, οι Άγιοι δεν κάνουν θαύματα. Έτσι. Μόνο ο Χριστός κάνει θαύματα. Λέμε ένα λογισμό. Ένα απλό λογισμό. Και προσπαθεί να τον διώξει με τον νους σου, δεν φεύγει. Λέει στην ευχή, πάλι εκείνο επιμένει. Οι Άγιοι δεν κάνουν θαύματα, μόνο ο Χριστός κάνει θαύματα και να μην προσεύχεσαι στους αγίου. Επιμένει, επιμένει, επιμένει και δεν φεύγει δεν μπορώ να τον νικήσω αυτόν τον σκέψη δεν μπορώ να απαλλαγώ από αυτήν την σκέψη τι κάνω τότε μπορούμε να προβάλλουμε σαν τρίτον όπλο την αντίρρηση την αντίσταση και λέμε ότι πως δεν κάνουν θαύματα τόσα θαύματα γίνονται καθημερινά να έγινε αυτό το άλλο το άλλο το άλλο το άλλο γιατί εσύ λες ότι δεν κάνουν θαύματα δηλαδή απαντά στον λογισμό με αντιρητικόν τρόπο βέβαια αυτός ο τρόπος είναι ένας από τους τρόπους πλην όμως έχει λίγη φασαρία διότι ανοίγει διάλογο και δεν δεν είναι δεν τόσο αλλά εάν δεν υπάρχει άλλος τρόμος έστω και αυτός εάν δεις όμως ότι Παρά το ότι απάντησες μια και δύο και τρεις επιμένει και ξαναεπιμένει τότε μην πάτε να κάνετε διάλογο με τους λογισμούς σας διότι ο λογισμός και επίσης από τον λογισμό των δαιμονικών ο διάβολος έχει πιο πολύ γλώσσα από μας και μια κουβέντα την λες εσύ χίλιες σου λέει εκείνο. και μετά φεύγει ο νους μας από την προσευχή αρχίζουμε να στο νου μας να γίνεται μια κατάπαυστή λογομαχία το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο και να μην σταματά το μας ποτέ. Να γίνεται ο νου μας σαν το καβουρδιστήρι συνέχεια που γυρίζει, γυρίζει συνέχεια να... και δεν σταματά ποτέ και αποκτά μια φλιαρία, κατάπαυστή. Πράγμα το οποίο δεν ωφελεί. Και έχω δει και εγώ τέτοιους ανθρώπους που ο νους τους ενώ εξωτερικά είναι ήσυχοι και σιωπηλεί, ο νους τους δουλεύει με μεγάλη ταχύτητα. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια δεν σταματά. Διότι μιλούν και απαντούν, μιλούν και απαντούν, μιλούν και απαντούν συνέχεια και δεν σταματά ποτέ. Και μπορεί ο άνθρωπος να υποφέρει από αυτό το πράγμα και μπορεί να οδηγηθεί σε ψυχικές παθήσεις λόγω του ότι ε, δεν μπορεί να σταματήσει τον νου του ας πούμε. Σαν μια μηχανή που πήρε μπρος, και δεν βρίσκουμε το κουμπί να τη σταματήσουμε. Και βλέπετε κανένα φορά παθαίνουν κάτι εμπλοκές και τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν δεν σταματά. Ψάχνει να βρει το κουμπί να τη σταματήσεις, δεν σταματά. Κουράζεται ο άνθρωπος. Κουράζεται εξουθενώνεσαι, διαλύεσαι από την ακατάπαυστην αυτή ε, ε, ενέργεια του νου και γίνεται ένα, ένα, ένα πεδίο ο νους μας, λόγου και αντιλόγου. Συνεχώς. Δεν ωφελεί ο άνθρωπος να μπαίνει σε αυτήν τη μάχη εάν δει ότι μια, δύο, τρεις δεν τα βγάλει πέρα τότε οφείλει αυτόν τον λογισμό που δεν μπόρεσε να τον νικήσει με την περιφρόνηση, με την προσευχή, με την αντίρρηση, τότε οφείλει να τον εξομολογηθεί μπορεί να πει τα στον πνευματικών ότι έχω αυτόν τον λογισμό και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και εξομολογηθεί τον λογισμό του, τότε κατά κανόνα μειώνεται η ένταση του λογισμού και δια της ταπεινώσεως του ανθρώπου ο Θεός επεμβαίνει και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Λέει ένα παράδειγμα στο γεροντικό για να δείτε. Κάποιος μεγάλος Άγιος ασκητής επολεμεί του από έναν λογισμό. Τέλος πάντων τον πολεμούς ο λογισμός για ένα θέμα. Λέει ε, αφού έχω αυτόν τον λογισμό θα κάνω νηστεία τόσον εβδομάδο για να μου αποκαλύψει ο Θεός και είναι η απάντησης. Επειδή είχε μεγάλα μέτρα ήξερα ότι ο Θεός τον πληροφορούσε και ήξερα ότι οπωσδήποτε ο Θεός θα με πληροφορήσει. Ενίστευσε τίποτα, ο Θεός δεν απαντούσε. Συνέχισε την νηστεία. Καμία απάντησης. Προσέθεσε προσευχές, κόπους πνευματικού, τέλος πάντων έκαμε, έκαμε, έκαμε. Ο Θεός δεν απαντούσε στον λογισμό Του. Δεν απαντούσε αυτό το οποίο ήθελε. Έχα αφού είδε και αποείδε ότι ο Θεός δεν το απαντούσε, λέει τι να κάνω, δεν μπορώ να το βγάλω πέρα μόνος μου. Και σηκώθηκε, λέει θα πάω στον γείτονα, τον γείτονα ασκητή, να ρωτήσω τέλος πάντων αυτό το πράγμα που σκέφτομαι είναι εκ Θεού ή δεν είναι εκ του Θεού μόλις λέει το γεροντικό έκλεισε την πόστα του και ξεκίνησε να πάει να συναντήσει τον, τον γείτονα αμέσως ο Θεός του πληροφόρησε έλαβε από τον Θεό την πληροφορία και τον λογισμό και λέει ερώτησε ο ίδιος τον Θεό καλά τόσε μέρες ενίστευα αγριπτούσα προς μου κατασκοτώθηκα στην άσκηση τι δεν μου απάντησες και ο Θεός σου είπε τώρα που ταπεινώθηκες και πήγες να ερωτήσεις τώρα θα σου απάντησα για να δείξει ότι η ταπείνωση ουσιαστικά είναι αυτή η οποία κόβει και τις ενέργειες των παθών και των, δαι των δαιμόνων αλλά και είναι και η αιτία που ελκύει τη Θεία Χάρη έτσι όταν ο άνθρωπος εξομολογείται μόνο τους λογισμούς που δεν μπορεί να τους ξεπεράσει έτσι όχι να πιάνομαι να γράφουμε ολόκληρες εφημερίδες στην εξομολόγηση από λογισμούς, λογισμούς, λογισμούς ακατάπαυσου, ατέλειο τους δεν χρειάζεται, είναι λάθος και μόνο που τους γράφεις για να τους εξομολογηθείς σημαίνει τους δίνεις σημασία πέταξε τους, γιώξε τους μην ασχολείσαι με αυτούς διότι εάν πιάσει έτσι τότε κάικες. Συνέχεια το μυαλό σου ασχολείται με το πλήθος του λογισμών και ειρήνη δεν πρόκειται να δεις ποτέ μέσα σου. Διότι το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει μια ειρήνη μέσα στο νου του, να αισθανθεί ειρήνη. Και όπως έλεγε ο Γέροντας, να γίνει ο Χριστός στον άνθρωπο οξυγόνον, ενώ ο διάβολος με τους πολλού λογισμού τον κάνει διοξίδιο του άνθρακο. Δηλαδή, ενώ η πνευματική ζωή είναι χαρά και ειρήνη και ησυχία, μπαίνοντα στην πνευματική ζωή, επειδή μα το άγχο και η αγωνία και τα χίλια δύο πράγματα, αγωνόμαστε και γινόμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν προηγουμένω. Τι και λέει κανεί καλά, εσύ, τέτοιο χάλι που κατάντησες όλη αυτή η αγωνία και όλο αυτό το άγχο και όλη αυτή η μέρημνα, είναι αποτέλεσμα τη πνευματική ζωή. Δηλαδή, εμπίκεσαι στην Εκκλησία για να σε φάει το άγχος και η εγκαταστασία και η σύχηση που πάντοτε όλα αυτά τα οποία είπε ο Χριστός ειρήνη την εμήν δίδομοι εμήν καθώς ο κόσμος δίδωσε που πάει η ειρήνη του Χριστού και η ησυχία του Αγίου Πνεύματος και το φως του αληθινό που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο άρα λοιπόν ο τρόπος δεν ήταν σωστός και για να δείτε ότι μερικοί άνθρωποι επιστρατεύουν τον Λόγο του Χριστού που είπε ότι οποιοδήποτε δει έναν άλλον άνθρωπο με επιθυμία ήδη διέπραξε, ε, εμίχευσαν την καρδία αυτού σαν να έχει επιτελέσει αυτήν την αμαρτία και λέει ότι ορίστε δεν το είπε ο Χριστός αυτό το πράγμα ε, αφού το είδα και το επιθύμησα σαν να το έκαμα Και φαίνουν και σαν επιχείρημα το λόγο του Χριστού, όμως ο Χριστός μας είπε αυτόν τον λόγο για να μας πει ότι πρέπει να προσέξουμε από την αρχή της αμαρτίας ότι από την έναρξη του λογισμού πρέπει να δώσουμε την πρώτη μάχη, διότι συνεχεία, εάν μας δέσει τότε το ένα αρχείτε μετά το άλλο και μας δίδει και υπόδουλους πλέον στην αμαρτία, δεν είναι όμως το ίδιο το ίδιο πράγμα είναι να πάω να κλέψω με το να επιθυμίσω να κλέψω. Το ίδιο πράγμα είναι να πω ότι σήμερα α πούμε εν νηστεία, τετάρτη. Ε, κάθομαι κάπου, ψήνω σουβλάκια, τρέχουν τα σάλια μου και λέω αν είχα μια μπίτα σουβλάκια τώρα τι ωραία θα ήταν. Και φαντάζομαι μια μπίτα σουβλάκια. Ε, όμως επειδή τρέπομαι να πάω να, να, ζη, να ζητήσω ή ακόμα και τέλειωσαν τα σουβλάκια πήγα αλλά δεν είχε να μου δώσει ε, ε, τέλειωσαν ε, πουλήθηκα έστω κι ανεπήγα και είπα δώσω μου μια πίτα σουβλάκια σου λέει εκείνος συγγνώμη δεν έχω τώρα άλλα και πάλι ακόμα πάλι κερδισμένο είσαι δεν τα έφαγες δεν έχει σημασία διότι αν πούμε έτσι όπως υπάρχει μια αντίληψη στο λαό ότι ε, αφού το τι είναι σαν να το έφαγες ε, εντάξει τότε λοιπόν ε, τι το επεθύμησα τι το έφαγα αφού έφτασα και το επεθύμησα πάω το φάω λοιπόν να τελειώνομαι έγινε έγινε μια μια φιλονικία κάποτε ξέρετε τότε που τους χριστιανούς απασχολούσαν αυτά τα θέματα έγινε μια φιλονικία στους πιστούς εάν είναι αμαρτία τον επιθυμησει είναι σαν να, σαν να το έχεις πράξει. Τότε λέει η ιστορία ότι ήταν επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και έλεγε στους χριστιανούς, δεν είναι το ίδιο πράγμα η επιθυμία από την πράξη. Έχει μεγάλη απόσταση. Μπορεί να είναι ένα στάδιο προς την πράξη αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν το καταλάβαινα, δεν το δεχόντουσαν μερικοί αυστηροί τέλο πάντων. Μερικοί οι οποίοι ήταν λίγο να πούμε έτσι ξεροκέφαλοι. Ε, τι να κάνουμε ο για να του πείσει, να του διδάξει, λέει: Καλά, κάποια μέρα λέει: Θέλω να σα κάνω ένα τραπέζι. Και σα παρακαλώ να ετοιμαστείτε να μην φάτε το μεσημέρι, να μηνετε νηστικοί, διότι θα κάνουμε ένα πλούσιο δείπνο. Και Θέλω να με τιμήσετε, να μην με περιφρονήσετε να έρθετε και να πείτε ότι ξέρετε εγώ έφαγα και δεν μπορώ να φάω άλλο. Πρέπει να φάτε τα φαγητά μου, θα τα έκαμε και ωραία, ήταν και πατριάρχη, τέλο τέλος πάντων Εκάλεσε ε του τους ανθρώπους, έκαμε ωραία φαγητά, έστρωσαν την τράπεζα, ήρθαν όλοι να κάτσουν να φάνε. Άγιος είπε ορίστε να προσευχή. Σηκώθηκαν όρθιοι όλοι και άρχισαν την προσευχή. Τέλος η προσευχή ευλόγησε την τράπεζα και έμεινε όρθιος Άγιος βλέποντας τα φαγητά βλέπε ένα ένα ένα όλα μέχρι κάτω αφού τα δύο τρει φορές ε, έχει ξένη σου λέει μα τι σημαίνει λείπει τίποτα τι ε, δεν τα παρατηρούσε από εθέσονται όλα λέει ορίστε τώρα να πούμε την ευχαριστία και να φύγουμε ε δεν θα φάμε όχι δεν θα φάμε λέει θα φύγω με. Εγώ, πώς θα φύγουμε ξέρω εγώ πανιερότερτε, μακαριότερτε πώς θα φύγουμε θέλετε να φάτε όλα. δεν τα είδατε, τα είδαμε δεν τα πεθυμίσατε, τα πεθυμίσαμε δεν τρέξανε τα σάλια σας από τα ωραία φαγητά έτρεξαν ε, και τα σάλια μας έσαν ε, να τα φάγατε λοιπόν φάγατε, χορτάσατε δεν χρειάζεται και να φάτε να τα φάτε κιόλας και τότε κατάλαβαν οι άνθρωποι εκείνοι ότι αυτό που έλεγα δεν έστεκε και επί πρακτικό επίπεδο Λέμε κανιά φορά, καλά, να γίνω υποκριτής, δηλαδή αφού έτσι πιστεύω γιατί να μην το πω, το ακούμε συχνά, ε, ε φανταστήκατε τώρα ή ο καθένας από εμά ό,τι πίστευε δεν το έλεγε, τι θα γινόταν, θα σκοτωνόμαστε όλοι. Αν εγώ άρχισα να λέω ότι πιστεύω για το κάθε ένα, έτσι, ή όταν, όταν ως άνθρωπος αισθάνομαι μία αντιπάθεια και λέω αυτόν τον άνθρωπο δεν τον χωνεύω και πάω του πω κατά μου ξέρεις ξέρει, φάτσα σου δεν μου αρέσει και δεν σε χωνεύω ε, το πιστεύω η αλήθεια πρέπει να του πω ότι είναι αλήθεια μα αυτό είναι αλήθεια αυτό είναι η διακρισία. Ε, οφείλω να μου πεις τότε όταν θα του πω ότι να μου πει μήπως σε κούρασα πάντερ όχι δεν με κούρασες από μέσα μου έσκασε όμω, μου βγάλεται ψυχή μου έτσι, ε, αν το πω, ξέρεις, με συγχωρεί, αλλά ε, με, με πέθανες ας πούμε, με διέλυσε και άλλη φορά ξαναπατήσει εδώ. Ε, λέει, Μήπω σε κούρασες, Όχι, δεν με κούρασε. Μήπω θέλει να ξανάρθω. Ό, ε, όποτε θέλετε, είστε <laughs> Αυτό δεν είναι υποκρισία. Είναι για να σας δείξω ότι ο λογισμό και η διάθεσή μας δεν μα εκφράζει πάντοτε έτσι, δεν σημαίνει ότι με, επειδή με έπνιξαν οι λογισμοί του θυμού και της, α, να πούμε, της ανυπομονησίας θα πάω να το ξεφουρνίσω το άλλο ανθρώπου δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι ένας πόλεμος ναι, με από τον άλλο με πολεμά δεν το θέλω το μισώ, δεν το θέλω λέω ένα παράδειγμα δεν, δεν το λέω όμως δεν το εφαρμόζω, πολεμώ τον λογισμό πολεμώ την διάθεση άρα είναι πόλεμος και δεν είναι ήττα. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ξέρετε ότι ποτέ οι λογισμοί μας δεν μας εκφράζουν. Αυτό είναι αξίωμα στη στην ζωή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω πλήθος λογισμών άρα είμαι αυτός που μου λένε οι μου. Δεν σημαίνει επειδή συνεχώς μες στο νου μου έχω ακάθαρτους λογισμούς, εσχρούς λογισμούς, είμαι άνθρωπο. Όχι. Μπορώ να έχω εκατομμύρια σχερούς στο στο λεπτό, αλλά δεν παραδέχομαι ότι είμαι αυτός που είναι στον λογισμό μου. Όχι. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Είναι πολύ καλός, είναι καλός Λίαν σαν δημιούργημα του Θεού. Οι λογισμοί και η κατάσταση εσωτερική δεν σημαίνει ότι μας εκφράζει πάντοτε και είμαστε αυτό το οποίο λέει μέσα από το λογισμό μας αυτό το λέω γιατί βλέπω πάρα πολλές φορές πολλούς ανθρώπους που του πιάνε κατάσληψη διότι έχουν λογισμούς διάφορους και νομίζουν ότι είναι σχροί, ότι είναι διεφθαρμένοι ότι είναι ανήθικοι, ότι είναι ξερωγοβλάσφημοι ότι είναι αιρετικοί, ότι είναι χίλια δύο πράγματα γιατί παρατηρούν μέσα τους κακούς λογισμούς και δεν έμαθαν να ξεχωρίζουν τον λογισμό από τον άνθρωπο. Άλλο λογισμός, άλλο άνθρωπος. Άλλο πόλεμος, άλλο η κατεπράξη αμαρτία. Έτσι για να τελειώσω, σας λέω ότι μάθετε ότι σε αυτόν τον πόλεμο που μπαίνω με τον πνευματικό, το πρώτο όπλο το οποίο πρέπει να ξέρουμε στους λογισμούς είναι να μην δίνουμε καμιά απολύτως σημασία τίποτα απολύτως σαν να μη συμβαίνει τίποτα τίποτα ό,τι θέλει πει, ό,τι θέλει ας ό,τι θέλει, θέλει ας φανταστεί δεν με ενδιαφέρει δόλος. και αν επιμένει έχουμε όπλα πνευματικά και αν νικηθούμε έχουμε την εξομολόγηση και αν πρακτικά πέσουμε, έχουμε την μετάνοια άρα λοιπόν τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να μας νικήσει ουσιαστικά και να μας πανικοβάλει και να μας πείσει να παραδεχτούμε ότι κοίταξε ενικήθηκε. Ό,τι και αν έκαμες, εγώ ενοίκησα. Όχι. Ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Θεό δεν νικάται ουδέποτε. Γιατί έστω και αν πέφτει πρακτικά έχει τη μετάνοια που τον εξυψώνει και δεν τον αφήνει. Άρα λοιπόν στον πνευματικό αγώνα δεν υπάρχει περίπτωσης απογοητεύσεως, αποθαρίσεω απελπισίας και ακόμα δεν υπάρχει περίπτωση ήτθας διότι και εκεί που ήτάσαι και εκεί που σε έριξε ο διάβολος κάτω και σε πάτησε και έκαμε σε αυτόν που θέλει και πάλι δεν μπορεί να σε νικήσει Ποιος μπορεί να μου αφαιρέσει το δικαίωμα της μετανοίας Έπεσα, ε, ωραία έπεσα Μπορείς να μου αφαιρέσει το δικαίωμα να πάω από το θεονίματο έλεγε ο διάβολος μια φορά σε έναν ασκητή που έπεσε λέει το γεροντικό ότι τώρα αμάρτησες του λέει δεν έχεις σωτηρία έπεσες αμάρτησες δεν έχεις σωτηρία για σένα και αυτός του απαντούσε εάν αμάρτησα θα αμάρτησα στον Θεόν Πατέρα μου δεν έχω να κάνω με και μια δουλειά εγώ και ο Θεός θα τα βρούμε εσύ τι δουλειά έχεις στη μέση ο Θεός είναι Πατέρας και εγώ είμαι παιδί του Θεού. Έπεσα, ωραία έπεσε. Αμάρτης. έκαμα φόνων, έκαμα μυχίε, έκαμα ό,τι θέλει, πέσαι ότι έκαμα. Τι χειρότερε άμα αυτή που μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Κατά χιλιάδες χιλιάδε φορέ. Ποιο είναι αυτό που μπορεί να μου αρνηθεί το δικαίωμα τη μετανία, Κανένα. Αφού μου το έδωσε ο Θεό. Ο ίδιο ο Θεό είπε: Ο Σάκη, αν πέσεις, έγινε και σωθήσει. Κάθε φορά που πέφτει, σήκω και θα σωθεί. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει ποτέ ούτε μία περίστασης και δεμία μία περίπτωσης που να πει ότι για μένα αυτό το πράγμα πλέον είναι η καταστροφή μου, δεν υπάρχει για μένα σωτηρία. Έτσι, λοιπόν, αγωνιζόμενοι, προχωρούμε έχοντας πολύ θάρρος, πολύ χαρά, πολύ νεσιοδοξία γιατί ο δρόμος είναι ανοιχτό για μας. Από που και μα ο ο Θεός μας δίνει την λύση και η λύση είναι ακριβώς αυτή η θύρα η οποία είναι η θύρα της μετανοίας και δεν την κλεί κανένας. Την άνοιξε ο Θεός και δεν μπορεί ο διάβολος ούτε οι μα να την κλείσουν. Με αυτό λοιπόν το θάρρος να αγωνιστούμε και να ξέρουμε ότι ό,τι έχει ασυμβεί στη ζωή μας εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας έχοντας απόλυτη χαρά και επεμποίθηση σε αυτή την πατρική αγάπη του Θεού. Εδώ τελείωσε και ο χρόνος και έτσι με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε μαζί, όχι την ερχόμενη διάρκεια, τη μεθερχόμενη σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Αμέσως μετά από τώρα, για όσους έχουν χρόνο και ενδιαφέρονται, έχουμε την ασπερινό και το απόδειπνό. Χριστέ το φως το λυθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωποι ερχόμενον στον κόσμο, σημειωθεί το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασία εργασίαν τον εντολό σου, πρεσβείες της Παναχράντους του Μητρό και πάντους στον Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστε εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και έτησεν της μνήμας της ζωής χαρισάμενος. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σα.